Πολλά και καλή χρονιά. Καλούμενη καλή, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. σε όλους και σε όλες. Παλακία Μαλακία. Γέρε χρόνε, φύγε τώρα. Βράς στα διάρρο, πήγαινε πας. Πάει δική σου η σειρά. Σου να Ένα αρχίδη σε κάθε ενήλικο. Με Σου σφυρίζω Σταμάτα! Και σιγομουρμουρίζω Καλή χρονιά Καλή χρονιά καλή χρονιά Χρόνια πολλά, καλή χρονιά <Λίλυμ> <Λίλυμ> Όλα τα βάλαμε μέσα Η πρώτη live εκπομπή του 2022 έχει μόλις ξεκινήσει Το καταλάβατε από τα ηχητικά Είμαστε εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών Κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι Μαζί με τον Δημήτρη Κύρκο μαζί με τις γνωστές διευθύνσεις, ηλεκτρονικέ, ηλεκτρονικές, μαζί με τον Αποστόλη, έξω στο 2111108880, καλά το είπα, καλά το είπα, το έχω 10 μέρες που λείπουμε, και σας περιμένει εκεί να δεχτεί ευχές, να πείτε για το να πούμε για το νέο χρόνο, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, να διαολοστείλουμε τον παλιό χρόνο και να υποδεχθούμε Το καινούριο, ο οποίο από ό,τι φαίνεται, θα είναι σαν τον προηγούμενο. Τα ίδια λέγαμε και πέρυσι τέτοια μέρα, ότι υποδεχόμαστε το καινούριο χρόνο με ελπίδα να τελειώσουμε την πανδημία, να πάλουν όλα καλά. Πήγαν όλα καλά και μισή Ελλάδα. Η πανδημία χειροτέρευση, ήρθε το τρίτο, τέταρτο. Κύμα. Τώρα μπαίνουμε στο πέμπτο κύμα με την Όμικρον. Έχει και άλλα γράμματα το αλφάβητο. Εδώ θα είμαστε, εδώ πρέπει να είμαστε, εδώ ευχόμαστε να είμαστε. Όλοι μαζί, εμεί εδώ εσεί εκεί, να τα ακούμε, να τα σχολιάζουμε, να γελάμε, να βρισκόμαστε, να διχαζόμαστε σε διάφορα τοπόσημα διχασμού. Ένα τέτοιο είναι αυτό, η Ελληνοφρένεια. Το πόσιμο διχασμού, έτσι χαρακτηρίζεται τον Αϊστράτη. Ο πρωθυπουργό τη χώρα που πήγε χθε, αυτά θα αναφερθούμε σε λίγο. Εμεί εδώ πάντω είμαστε ένα σίγουρο, σταθερό τοπόσιμο Δίχας μου, η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά, βλέπαμε Βαγγελάτο και πάνω εκεί στην εκπομπή ξεκίνησε όπως πρέπει να ξεκινήσει και αυτή η χρονιά. ξέρω αν μπορούμε να δούμε τώρα τη Φρόσο. Γεια σου Φρόσο, καλησπέρα, <Χρόνια>, χρόνια πολλά και σε εσένα. Φαρμακείο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά Είμαστε σε ένα φαρμακείο στην Καλυθέ Από τα λίγα φαρμακεία που εφημερεύουν εδώ στην περιοχή <μπ>. Πρέπει να σου πω ότι δεν είναι <συλίδα> Καθότι από το πρωί <συλίδα> σε όλα τα φαρμακεία <συλίδα> <συλίδα> Σε όλα τα φαρμακεία <συλίδα> <συλίδα> <συλίδα> Να κόψουμε τη σύνδεση γιατί ο κύριος εδώ θέλει να μας πει Κόψτε κόψτε κόψτε τον Νίχο Πάλλη μπροστά μαζί θα νικήσουμε Όλοι μαζί Κασμένοι χα... και όχι διχασμένοι Να μην διχαστούμε Είναι το σημαντικό να γίνει το άλλο Γιατί τα έχει βάλει ο Πρωθυπουργός μας Στη γνωστή σειρά Καλωσορίζουμε λοιπόν σας καλωσορίζουμε Εδώ είμαστε να κάνουμε Και έναν αγιασμό ραδιοφωνικό Όπως κάνουμε συνήθως Όχι δεν θα είναι με τους γνωστούς αγιασμούς ε, Τα χορτάσαμε χτες βούτυξαν οι Έλληνε, να πιάσουν το σταυρό. Ε, υπήρξε η ευλογία διάχυτη μαζί με την όμικρον εμείς εδώ θα κάνουμε ραδιοφωνικό και κυρίως μουσικό αγιασμό. να Στα να και Ο Chao, chao, chao, partiando, porta vivia, che mi sento diporì. Eh! Mi soltanto che avvieni Καλή χρονιά σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα Παντού στη χώρα και στον κόσμο διάλυς, και με Μας εύχεται καλή χρονιά Τα τελευταία τρία χρόνια Από το 19 βγήκε Τον Γενάρη την 1η Ιανουαρίου του 20 Μπήκε πολύ καλά Και πήγε πολύ καλά η χρονιά του 20 Μα είπε και πέρυσι καλή χρονιά Πήγε όπω γνωρίζετε όλοι Για 20.000 συμπολίτε 22 δεν πήγε Καθόλου Και μας εύχεται και τώρα, μας ευχήθηκε προχτές πάλι καλή χρονιά και να έχουμε υγεία και να πάνε όλα καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε τι θα γίνει και τη χρονιά που ακολουθεί επειδή έτσι ξεκινάμε και είναι η πρώτη εκπομπή να ακούσουμε μια φωνή που θα μπορούσε να είναι η φωνή της προηγούμενης χρονιάς η φωνή αυτής της χρονιάς είναι μια νοσηλεύτρια στον Ευαγγελισμό βγήκε να κάνει κάποια στιγμή από τη βάρδια της την εξαντλητική βγήκε να κάνει ένα διάλειμμα Είδα δύο λεπτά γιατί είμαι έτοιμη να την αποθυμήσω. Και ήρθα να πάρω λίγο αέρα εδώ, κοντά σε ένα μπαλκόνι. Δουλεύω σε κλινική COVID. Είμαι δύο χρόνια τώρα. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να, να είμαστε δύο νοσηλευτέ για, για 46 ασθενεί. Ζητάμε βοήθεια. Εγώ προσωπικά ζήτησα τον ίδιο διευθυντή. Και τσακώδηκα μαζί του γιατί άκρη δεν έβγαλα. Είναι σαν μίλησα με πολιτικό. Μι λε Α και Β και σου λέει Γ Δ. Δεν ξέρω τι, τι μπορεί να γίνει. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση. Διασωλενώνονται, δεν δι υπάρχουν νοσηλευτέ, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν αντατικέ. Δύο τα φέψουν νοσηλευτέ για 46 ασθενεί και 3 δέλτα. Δηλαδή, δύο νοσηλευτέ πρέπει να, να κάνουν τα πάντα. Να του κρατήσουν στην ζωή, να κάνουν τη νοσηλεία. Είμαστε όλοι εξαντλημένοι. Σήμερα βγήκε άλλη μια συνάδελφο, θετική. Να... Είμαστε ένα νοσηλευτή για όλου. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι λε και είμαστε εμπόλεμη ζώνη. Και παλεύουμε χωρί τίποτα. Ούτε πυρομαχικά, ούτε στρατιώτε, τίποτα. Είμαστε μόνοι μα, ζητάμε βοήθεια. Και η απάντηση του Μηξωτάκη είναι ότι το ίδιο είναι να διασουηνωθεί ένα άρρωστο στον όρφο και το ίδιο στην εντατική. Όχι, δεν είναι. Οι άνθρωποι πεθαίνουν. Και θα συνεχίσουν να πεθαίνουν ό,τι και να γίνει. Έτσι, έτσι όπω είναι η κατάσταση. Και εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και δεν μα ακούει κανένα. Και δεν ξέρω καν τι λένε στα κανάλια. Μακάρι κάνει είμαστε ένα κόσμο που δεν χρειάζεται να, να, να κάνω τίποτα και να ταξίνω. Αντίστοιχω δεν είναι έτσι. Είμαστε σε μια κατάσταση ευελπιστική όλοι μα. Όλοι οι συνάδελφοι, όχι μόνο εγώ, όλοι οι νοσηλευτέ. Και εγώ βρίσκομαι στον επαγγελισμό. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, μία από του πολλού, μία από τι πολλέ χιλιάδε άνθρωποι, κομμάτι αυτού του λαού που σώζουν πραγματικά το λαό. Αυτοί σώζουνε, παρά τι αντικσότητε και τα εμπόδια που βάζουν οι κυβερνήσει, που υποτίθεται έπρεπε να του διευκολύνουν, γιατί μιλάμε για την υγεία των ανθρώπων, τη ζωή των ανθρώπων. Να ζούμε, να υπάρχουμε, ώστε να διαφωνούμε και να κάνουμε τα. Υπόλοιπα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Ευαγγελισμός, χινοσηλεύτρια εδώ που ακούσαμε, στο συγκεκριμένο σημείο, το συγκεκριμένο σημείο είναι ένα τοπόσιμο διχασμού. Όπως είναι και ο γιατί χθε ο Πρωθυπουργός της χώρας πήγε στον αιστράτη, στον Άγιο Ευστράτιο, τόπος εξωρίας, αλλά μας τον χαρακτήρισε ως τόπο διχασμού. Έτσι ακριβώς ε, λέει, θα το ακούσουμε στο μήνυμά του. Ε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να χαρακτηρίσει τόπο διχασμού των Αηστράτη και έχουμε ακούσει από όλου τους Μητσοτακαίους να χαρακτηρίζουν ως τόπο εξωρίας στο Παρίσι. Δυο κόσμοι εντελώς διαφορετικοί, δύο σύμπαντα εντελώς διαφορετικά. Εμείς είμαστε με τον τόπο και θα πάμε στον τόπο εξορίας. Malja zgura, malja korak da ne mise ojeras da Sa sa gapu sabando teke i dojamo i kardja ste nazik i Sa sa gapu sabando teke i dojamo i που ευγαίνε τους δρόμους; τη σκουπιά φοραγε σλε καστραβά; και τα μαλλιά χιτάπανο στους ώμους τάνε μίζε ο αγεράς στα ζερβά και τα μαλλιά χιτάπανο στους ώμους τάνε μίζε ο αγεράς στα ζερβά Αυτή η μουσικούλα, αυτό το τραγούδι με τα σγουρά μαλλιά. Στον Άι Στράτη οι πρώτοι εξόριστοι έφτασαν κατά ομάδε το 1929 επί Βενιζέλου. Επί Βενιζέλου. Ε, και ε, είχε εφαρμόσει τότε το ιδιώνυμο. Και ε, πήγαν αρκετοί τότε εκεί για γνωστού τουριστικού λόγου. Μεγάλο αλλά γνωστό είναι ο αριθμό των εξόριστων στην πρώτη περίοδο από το 1929 στο 1935. ενώ περίπου 950 εκτοπίστηκαν στην περίοδο του φασίστα μεταξά και μετά από το 1936 έως το 1943 ανάμεσα τους και ο Δημήτρη Γλινός και ο ποιητής Κώστας Βάρναλη. Μεγάλος αριθμός εξόριστων μεταφέρθηκε στον αριστράτη μετά τη βία η καταστολή των μεγάλων απεριών του 1936 στην Αθήνα, στη Δράμα, στην Καλαμάτα και στην Θεσσαλονίκη με διαδηλώσει τότε των καπνεργατών με τον νεκρό... με εκείνη την περίφημη φωτογραφία που ενέπνευσε στη συνέχεια το Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον Επιτάφιο στη δικτατορία του μεταξά οι πολιτικοί εξόριστοι στον Αϊστράτη ξεπερνούν τους 250 αυτούς όλους το μεταξικό καθεστώς τους παραδίδει στους φασίστες στους ναζί κατακτητές που ήρθαν μετά έχει γίνει κάτι αντίστοιχο και με την ακροναυπλία που ήταν φυλακισμένοι κομμουνιστές το ίδιο έγινε Και με τον Αϊστράτη. Ο Αϊστράτης πλημμυρίζει, εκεί ήτανε κοσμοπλημμύρα, πραγματική από εξόριστος από το 1946 ως και το 1949. 5.000 άντρε και 500 γυναίκες με τη λήξη του εμφυλίου. Το Σεπτέμβριο του 1949 ως και το 1962 είναι η τρίτη περίοδος ενεργοποίησης του στρατοπέδου. Αρχικά μεταφέρθηκαν και 1800 αμετανόητοι από τη Μακρόνησο. Το 1953 έκλεισε και το στρατόπεδο των εξορίστων γυναικών στο τρίκαιρι του Παγαστικού και οι κρατούμενες μεταφέρθηκαν και αυτές στο Ναϊστράτη, τα περίφημα νησιά που κάναν τουρισμό τις δεκαετίες 40, 50 και λίγο από το 60 και αρκετά από το 60 γιατί αυτή μετά. Ε, ο αριθμό αυξάνεται και φτάνει στους 4.500 πολιτικούς εξορίστους μέχρι το 1960. 2. Τότε κλείνει οριστικά το συγκεκριμένο στρατόπεδο. Υπολογίζεται ότι στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, στο συγκεκριμένο νησί, στον τόπο Αυτομαρτυρίου και Εξωρία, πάνω από 10.000 άντρε, γυναίκε και μικρά παιδιά εξορίστηκαν εκεί. Μεταξύ αυτών Τάσο Λιβαδίτης, Μάνο Κατράκη, Κώστας Βάρναλης, Γιάννη Ρίτσο, Μενέλα Λουντέμη και οι χιλιάδε που είπαμε πριν. Ο Κυριάκο Μητζοντάκη πήγε χθε εκεί και μίλησε και είπε ότι είναι τόπο διχασμού. Έτσι τον χαρακτήρισε. Αυτό ήταν τόπο εξορία, δεν ήταν τόπο διχασμού. Αυτό ήταν τόπο εξορία κανονικό, πραγματικό, με χώμα, ουρανό, με τρελό αέρα και βροχέ καταιγιστικέ. Αυτό ήταν τόπο διχασμού και όχι το διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1, στο πολυτελέστατο 16ο διαμέρισμα του Παρισίου. Τόπο θέρηση, τόπο βασανισμού, ταλαιπωρία, περιορισμού, τόπο πόνου, σωματικού και κυρίω ψυχικού, τόπο δακρύων και τόπο αίματο. Όπω που φυλακίστηκαν και μαρτύρησαν από καθάρματα φασίστε συνεργάτε του ναζί κατακτητή τη χώρα, αυτοί που πολέμησαν τον ναζί κατακτητή τη πατρίδα μα. ζωή. Θα ζούμε τότε, πια αδερφωμένοι, σε μια ελεύθερη, ειρηνική ζωή. Εγώ, αϊστρα, αϊστρα, τι δεν φοβάμαι, διότι είναι κι αυτή μια ειρηνική γωνιά. Τα μαύρα, τα μαλλιά μα κι ανασπλίσσαν, δεν μα στρώμαζαν, ζυγάρια χειμωνιά. Τα τα μαύρα, Μας, για να σπρίσαν, δεν τρομάσει, το γνωστό τραγούδι με τα μαλλιά σγουράκια, το Ναϊστράτη που δεν μα τρομάζει, ε, ο Γιάννη Ρίτσο είχε γράψει ένα ποίημα που το είχε ονομάσει Γράμμα στο Ζολιό Κιουρί, νομπελίστα, Γάλλο, προφανώ φίλη, τον Νοέμβρη του 1950 και του έλεγε για τον Ναϊστράτη πάντα. Έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα λίγο ταξιδιωτικά με το φω του Αιγαίου και όχι μόνο με τι μνήμε του Αιγαίου, με τι μνήμε αυτού του τόπου. Ό,τι πιο ουσιαστικό έχει μείνει σε όλο αυτό το χειλό που και αυτή τη χρονιά τον βλέπουμε να κυριαρχεί. Και λέει ο Γιάννη Ρίτσο, αγαπημένο μου Ζολιό, Σου γράφω από τον Άι Στράτη. Βρισκόμαστε εδώ πέρα κάπου τρει χιλιάδε άνθρωποι, απλοί, δουλευτάδε, γραμματιζούμενοι, με μια τρίπια κουβέρτα στο νόμο μα, με ένα κρεμίδι πέντε ελιέ και ένα ξεροκόμματο φω στο ταγάρι μα. Άνθρωποι τα δέντρα στον ήλιο. Άνθρωποι που δεν έχουμε άλλο κρίμα στο λαιμό μα. Εξών μονάχα που αγαπάμε όπω και εσύ λεφτεριά και την ειρήνη. Ζολιό μα κυνηγάνε στην πατρίδα μα, γιατί αγαπάμε πολύ την πατρίδα μα. Γιατί αγαπάμε τούτε στι γριούλε μα ελιέ, με τα σταχτιά της εμπέρια του και το ρηκτιδωμένο του χαμόγελο. Συνεχίζει ο Γιάννη Ρίτσο. Μα κυνηγάνε ζολιό γιατί δεν θέλουμε να βλαστημάν το χώμα μας οι ξένε Γιατί δεν θέλουμε ζολιό να είναι πατρίδα μα έξω από τηλευθεριά και την ειρήνη. Ζολιό, πολλοί θα, βγα... θα βάζαν την υπογραφή του κάτω από το γράμμα μου. Όμω δεν ξέρουν γράμματα, θα βάζαν ένα σταυρό, σαν του χωρικού των Πονίκρο. Μα τούτοι που δεν ξέρουν να βάζουν την υπογραφή του, ξέρουν να βάζουν όλη την καρδιά του για τη Λευτεριά και την Ειρήνη. Και εγώ υπογράφω για όσου ξέρουν να βάζουν όλη την καρδιά του για τη Λευτεριά και την Ειρήνη. Ο Γιάννη Ρίτσο είχε πάει το περίφημο ταξίδι και αυτό, εκεί μαζί με όλου του άλλου που είπαμε. Πριν λίγη ώρα. Μπορεί να είναι σε εξέλιξη ακόμα και να σα πω την αλήθεια, θα ήθελα εκεί να είμαι. Έγινε η πολιτική κηδεία τη Μαρία Δεμσερή Σιδέρη. Η Μαρία Σιδέρη, να σα πω λίγο κάποια βιογραφικά, έχουν μια αξία. Η Μαρία Δεμσερή Σιδέρη γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1923. Το 1943 εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και είχε ενεργή συμμετοχή σε όλε τι δραστηριότητες τη ενάντια στην αριστική κατοχή. Αργότερα οργανώθηκε και στο ΚΚΕ, την περίφημη δεκαετία του 40. Συνελήφθη δύο φορές για τη δράση της, την πρώτη στις 5 Δεκεμβρίου του 1946, τη δεύτερη στις 7 Ιουλίου του 1947, οπότε και καταδικάστηκε πέντε φορές σε θάνατο. Έμεινε στη φυλακή 14 χρόνια, περιμένοντας κάθε μέρα την εκτέλεσή της. Ε, αποφυλακίστηκε το 1959. Με την ε, Μαρία Σιδέρη είχαμε τη χαρά, όταν ήμασταν στο Ρίαλ, πριν κάποια χρόνια, όχι πολλά, όχι πάνω από πενταετία, να κάνουμε μια κουβέντα. Ε, να μιλήσουμε για εκείνα τα χρόνια σας ξαναλέω έμεινε 14 χρόνια στο κελί των μελοθανάτων όχι σε ένα συνηθισμένο κελί στη φυλακή, στις φυλακές Αβέροφ ήταν ένα πετρόκτη στο κτίριο εκεί που είναι τώρα ο άριο Πάγος και περίμενε κάθε μέρα την εκτέλεσή της Αυτή και άλλες βέβαια εκατοντάδες στη συγκεκριμένη φυλακή γυναίκε. μιλήσαμε πριν... Ε, κάποια χρόνια και θα ακούσουμε ε, τη φωνή της Μαρία Σιδέρη μας περιγράφει τι ακριβώς πώ μπήκε εκεί και τι έκανε τότε μετά πήγανε φυλακές, φυλακές αβέροφ όλες αυτές που ήρθα από τη Θεσσαλονίκη όλες φυλακέ αβέροφ μας πήγανε και μας μοιράσανε στους θάλαμους εσείς κάτι, σε ποιον κάτι, θάλαμο ήσαστε στον πρώτο θάλαμο που ήταν η μελοθάνατης ολομελοθάνατης Είχε, ήταν Υπήρχε πολλές γυναίκες μέσα ναι 20, 20. 20. 20. 20. από εκεί πήραν 17 γυναίκε δίπλα από το κραβάτι μου. Όσο ήταν... καιρό είσαστε, 17 όσο... εκτελέστηκαν. 17 γυναίκε εκτελέστηκαν. Γυναίκε λέει κουρισάκια ήταν, τι ήταν, 16 χρονών. Η Μαρία η Ρέπα ήταν 16 χρονών. Το εκτέλεσαν γιατί δεν του. αφού το βασάνισαν στην ασφάλεια, ε, δεν του είπε ποιο προμήθευσε με διαβατήριο στον αδερφό τη που έφυγε στη Γαλλία για σπουδέ που έγινε το παιδί. Ε, στη Γαλλία, ποιο του, του, του έδωσε το. Το διαβατήριο. Διαβατήρι, γιατί ήταν χρωματιζημένο το σπίτι τη. Είναι η Μαρία Σιδέρη. Περιγράφει τι ακριβώ συνέβαινε τότε. Είναι στο κελί των μελοθανάτων. Διότι εκεί έμπαιναν όσοι, όσε, όσοι θα πήγαιναν για εκτέλεση. Και μου είχε περιγράψει, θα ακούσουμε τώρα κάποια αποσπάσματα. Ακούμε μικρά αποσπάσματα. Θυμάμαι όλη και την συνέντευξη. Πώ νιώθανε όλε οι κρατούμενε όταν ακούγανε την κλειδαριά του κελιού να ανοίγει και ξέραν ότι θα μπει μέσα. ο δεσμοφύλακα και θα ανακοινώσει όνομα, ονόματα Ονομα, ανθρώπων των γυναικών εδώ, κοριτσιών εν προκειμένου, που τις επόμενες, την επόμενη μέρα δεν θα έβλεπαν το φω του ηλίου, θα πήγαιναν στην εκτέλεση, στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αν μπορείτε να μπείτε λίγο σε αυτή την ψυχολογία, δεν ξέρω, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, με την άνεσή μα, με την απόσταση τη χρονική μας, είναι τόσο εξωπραγματικά όλα αυτά, παρόλα αυτά όμως συνέβαιναν, εμένα πάντα μου έχει μείνει, ο νους, αυτή την κλεδαριά που ακουγόταν και όταν έμπαινε μέσα πώς θα κοιτάγανε τα χίλια του δεσμοφύλακα τη φωνή του, το ύφος του και πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος σε αυτή την τραγική και πολύ φορτισμένη στιγμή Όμως μετά μάθαμε ότι κάτι θα γίνει, κάποια είναι για εκτέλεση δεν ξέραμε όμω πια δε. δεν πήγαινε το μυαλό μα στην λαμπρινή όλοι λέγαμε ε... Ε... Ε... εμείς στάμαστε, καθόμαστε και τόσο η μια την άλλη <σ programming> Είχα ταιντυθεί. Ναι όλες, όλες είχαμε την θή, είχαμε την μαστί, είχα τη την κούτα τη που είχαμε, βάζαμε τα ρούχα μας εκεί πέρα, ναι. τα εσώροχα και τέτοια κάτω από το ράντζο μας, ετοιμάζουμε αυτά και γράψαμε όλες ένα σημείο στους δικούς μας ότι να μην κλάψουν, να είναι περήφανοι για μας και λοιπά. Και περιμένατε ναι. να έρθει και να ανακοινώσει Και να να, μας, να ακούσουμε το όνομα. Και ποιο ήτανε, Όταν ήρθαν, η Λαμπρινή Καπλάνη ήταν πάνω στο, στο ράντζο τη. Εμεί ήμασταν, καθόμασταν στα ράντζα μα. Αυτοί απάνω και όταν ήρθαν, ακούσαμε τα κλειδιά έρχονται, σηκωθήκαμε όλοι, όλε εμεί οι παμψηφοί, σηκωθήκαμε και στεκόμασταν δίπλα στα ράντζα μα. Η Λαμπρινή ήταν ακόμα εκεί πέρα, προσπαθούσε να κρεμάσει το, το ρούχο τη. Μπήκε μέσα ο φύλακα, προχώρησε κάπω μέσα, χωρί να μιλάει, τελικά. Εμεί προσπαθούσαμε να, να του κοιτάγαμε στο στόμα να ακούσουμε το όνομά μα. Και μετά λέει λαμπρινή καπλάνη. Και ακούσαμε ένα Α. Τώρα σα το λέω το Α, αλλά δεν ήταν αυτό. Κάτι άλλο ακούστηκε. Μια φωνή αλλιώτικη βγήκε από όλο το, το στόμα των μελοθανάτων. Η λαμπρινή μόλι άκουσε το όνομά τη, δεν είπε τίποτα. Πετάει το ρούχο τη από στο ράνσο, κατεβαίνει κάτω, φοράει κάτι παντοφλάκια που είχε και λέει Μην κλάψε καμιά. Εγώ θα κλείσω συναγωνίστρες, λέγαμε συντρόφες εκεί, συναγωνίστρες, εγώ θα κλείσω τους τάφους. Μην κλάψει καμιά, θα τους κλείσω τους τάφους. Η φράση αυτή σημαίνει ότι εγώ θα είμαι η τελευταία που πάνω μου θα πέσει τα φόπλακα. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη φράση. Δεν ξέρω αν ήταν η τελευταία, μας είχε πει η Μαρία Σιντέρη, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν η τελευταία, δεν έχει και καμία απολύτως σημασία. είναι η συνέντευξη, η διοίκηση η μαρτυρία που μας είχε δώσει πριν μερικά χρόνια και με αφορμή την πολιτική κηδεία που γίνεται σήμερα στην Κεσαριανή πέθανε τις προηγούμενες μέρες ακούμε και θυμόμαστε και προσπαθούμε να μπούμε κυρίως στο συγκεκριμένο κλίμα Εσείς οι άλλες που μείνατε πίσω κλαίγατε εκείνη την ε, ώρα όχι. ανακούφιση όσο, που δεν όσο, ήσασταν όσο, που ήταν μέσα η Λαμπρυνή, καμία δεν έκλαιγε. Όλε κρατιόμασταν. Αλλά μόλι έκλεισε η πόρτα του θαλάμου μα, τότε αρχίσαμε να τραγουδάμε τον ύμνο μελοθανάτων. Ήταν ένα σινιάλο, ένα σήμα ότι ναι, πάει ναι, κάτι τέτοιο, όλοι οι φυλακοί, μπορεί να ακουγόμασταν και έξω. Θυμόσαστε του στίγου του τραγουδίου που τραγουδούσατε όταν έφευγε ναι, μία. Με. για την Ανάσταση σου, όλα έμασταν. Όλα τα δίναμε κάθε στιγμή. Άλλε τι μάχη εμεί στα κελλιά μα, τον λιτρομπό σου να είδε. Για την ανάστασή. I'm uh -huh. Εσείς άρα μαζί με τους 17-18 άτομα καταδικαστήκατε σε θάνατο. Σε θάνατο. Εσείς δε. είχατε ειδική Πα, κατηγορία παμψηφή. όμως. Παμψηφή. Παμψηφή αλλά ειδικο, ειδική τιμή στην καταδίκη. Πόσες φορές ήταν ο θάνατος. Πεντάκες. Σας είχαν ζητήσει αυτά τα 14 χρόνια στις αβέροφες φυλακές να υπογράψετε. Βεβαίως, βεβαίως και, και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε να, να ελωτώσουμε την ποινή, την ποινή μας. Και? Καμιά δεν έκανε δίδυση όχι, όχι, κάνανε μερικές, κάνανε δίδυση Όχι, μελοθα... καμιά μελοθαρατή δεν έκανε καμιά μελοθαρατή. Δεν περνούσα από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό Να κερδίσω όχι. τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω Όχι Γιατί, Γιατί πούνωσα με αυτούς που πήγανε Καγελιά <ΣΣΣΣ> Ανασέν <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Ya ya cubris con epsilon Σιδερί, όσο ήταν φυλακισμένοι και διευθύντρια της χοροδίας των γυναικών εκεί γιατί είχαν φτιάξει μια χοροδία μόλις βγήκαν μετά ηχογράφησαν τα τραγούδια που είχαν γράψει τότε ακούσαμε και ένα απόσπασμα και έχει, είχε βγει ένα CD κατά καιρούς παίζουμε αυτό που αγαπάτε και ζητάτε και πολύ τακτικοί ακροατές είναι το καρναβάλι το ακούμε στις απόκριε. Τέτοιε ζωέ τέτοιες ζωές όπω τη Μαρίας Σιδέρη δεν σβήνουν, πολλαπλασιάζονται και αυτό είναι το πολύ καλό. Αυτό που έζησε η ίδια μένει σε όλου μα, στον καθένα χωριστά, σαν δέο, σαν θαυμασμό, σαν συνέστημα, σαν διήγη, σαν δάκρυ, σαν πείσμα, σαν χρέο. Σαν χρέο, θα κρατήσουμε το χρέο. Το υψηλότερο χρέο προ τι μετέπειτα γενιές, Το υψηλότερο χρέο που θέλουμε να έχουμε, γιατί έχουμε πολλά χρέη σαν τόπο, σαν άνθρωποι. Όχι. Αυτό το χρέος είναι καλό, έτσι έχει νόημα να είναι καλή η χρονιά που ξεκίνησε. Και έτσι σας λέμε καλή χρονιά, γεμάτη χρονιά, ουσιαστική χρονιά και κυρίως χρονιά με ένα αυτό το χρέος. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Λίγο ακόμα θα ηδού... Κομμάθαι δούμε τις αμηδαίες να τις αμηδαίες να ανθίζουν, τις αμηδαίες να Τι εκπομπάρα ήταν αυτοί προχθές; Είναι το μουσικό κουτί ε, και είχαν φιλοξενούμενους Η μόρφη και ο Πορτοκάλογλου, τη Μαρία Φαραντούρη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη Αν θέλετε να φύγετε από όλα αυτά Να φύγετε και σωματικός και ψυχικός που είναι πιο σημαντικό Και πνευματικός και καρδιολογικός και πανδημιακός όπως θέλετε και κορονοϊκός Αν θέλετε να φύγετε, δείτε το. Και εγώ δεν το είδα live, δεν μπορούσα, αλλά το είδα χτε. Είχα στο μυαλό μου από τη μία του Κυριάκου Μητσοτάκη που έλεγε ότι ο Αϊστράτη είναι το πόσιμο διχασμού, και αυτή η μανία των Μητσοτακαίων να αποδείξουν ότι η μόνη αντιστασιακή είναι αυτή και όλοι οι άλλοι. Ε, κάτι κάνανε. Κάτι κακό, μάλλον προσφέραν σε αυτόν τον τόπο, και η μόνη ευλογημένη οικογένεια είναι αυτή. Και ταυτόχρονα. Έβλεπα τα tweet δηλαδή. Και ταυτόχρονα έβλεπα την συγκεκριμένη εκπομπή. Εδώ ακούσαμε το λίγο ακόμα, σε φέρει μήκιστο σε μια τόσο γλυκιά. Εκτέλεση. όλη η εκπομπή ήταν γλυκά. Με μια εκπληκτική Μαρία Φαραντούρη. Πόσο μεγαλώνει, γίνεται πιο μικρή, πιο γλυκό άνθρωπο. Με τον υπερταλαντούχο δίπλα αλκίνο Ιωαννίδη και του παρουσιαστέ τόσο μετρημένου. Μπράβο, το χαρήκαμε. Οι άνθρωποι που ήταν να το χαρούμε. Δεν στέκομαι στα νούμερα. 26 έκανε το survivor, 6 έκανε συγκεκριμένη εκπομπή. Έτσι γίνεται, έτσι θα γίνεται. Αυτό είναι ο ρόλο των ιδιωτικών καναλιών να προσφέρουν σαβούρα. Και υπάρχουν οι χαραμάδες οι μικρέ που σε αυτή τη φάση αυτή ΕΡΤ κάπω το καταφέρνει με κάποιε εκπομπέ και χρέο πλέον όλων μα το προηγούμενο χρέο να ανακαλύψουμε και να δούμε να ανακαλύψουμε και να δούμε και να βρούμε αυτέ τι πολύ ωραίε εκπομπέ που σε πάνε παραπέρα. τελειώνει το Survivor και έχει μείνει εκεί. Μην μπορεί έχει ξανακλωθεί. Ό,τι σκατάρχη στο μυαλό σου, τα έχει φέρει πάνω κάτω και είσαι παραμένει ίδιο. Τελών τέτοιε εκπομπέ από το μουσικό κουτί και πετά. Νιώθει αλλιώ, νιώθει τελείω διαφορετικό. άνθρωπος λαός. Τώρα έχουμε και λίγο λαό από τις προηγούμενες μέρες να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθε το δολάριο. Welcome to the real world. Καλώ ήρθε το δολάριο. Το δινάριο, συγγνώμη. Καλώ ήρθε το δινάριο. Το δινάριο είναι ε? διτό. Είναι διτό, έχει διπλή σημασία. Μπορεί να το συνδυάσει με τα δεινά. Oh. Το δινάριο, από τα δεινά. That... Καταπληκτικό. Σε κουράζει τώρα. Ναι, το χρειάζομαι. Μα, Ούτε ας, τώρα, για αστείο στις... ο Πέμπτη δεν κάνει αυτό. Πώ σου μπήκε το 22, πήδηξε. Ή σου πήδηξαν τι μήτε. ήπια, ήπια. Να... Δηλαδή σαν... σαν μικρό καρότο. Oh. Τώρα τι θα γίνει, το βλέπουμε. Μικρό, αλλά το καρότο ¿Qué es Έχω μια ιδέα. Αλλά δεν θα την πω, είναι μαρκία, άστο, την παίρνω πίσω. Άρτε, να γύρω Μπορώ τώρα να γίνω ο Πρωθυπουργό. Περίμενε. Η ιδέα δεν ήταν του πρωθυπουργού, αυτό είχε εισήγησει. Δεν ισδέται. Σε παρακαλώ, ανακαίνωση εκτέφια ο Πρωθυπουργό δύο φορέ. Όχι. Περισσότερο εξεφύλια για το μισοτάκι είναι αυτή η επιστήμονηση που θέλω να του κάνει που ενώ παραδέχονται του γράφει στα αρχαία του ότι έχει να κάνει σύγκριση τρει εβδομάδε. Όταν του λένε άλλη έχει να σε δει τρει ομάδε. Λέει, ναι, αλλά δεν παραπονούμε, Το έχει πάρει πάνω του. Το παπατόπτω σήμερα. Φιλάφανω μόνο του να το, να το... Να το παίξει πάντα. Στη σημαντική δουλειά δεν είναι εντροπή. Ξέρετε τι πηγαίνει στο μασούτι ο Γεωργιάδης, ε. τυχαία τον αναφέρει συνέχεια. Μα, Οι άνθρωποι βλέπουν στο μασούτι συνήθω στην πεντέφιο κοντά στο σπίτι μου, το προηγούμενο Σάββατο πρέπει να βγάλουν 7 έλθει. Γιατί τι όλαι, για να του κάνει διαφήμιση. Ναι, πολύ τυχαία του κάνει διαφήμιση. Τώρα που πολύ τυχαία ο μασού τη σε ξένο φάνη. Γίνεται και αυτό. Ε, είδουμε... καημένα πώ κάνει έτσι. Σανίζουμε ελληνικά τώρα με μα... <Τιες> Γεια σου, Πόστολε! Γεια! Yeah. Τι κάνεις! Καλά, εσύ! Ωραία, είμαι γαμάτα! Μπράβο, μπράβο! Ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ευχαριστώ! <laughs> παρακαλώ! Γιατί το είχα πορεία, είσαι γαμάτα ή γαμάτα! Γαμάτα! Όχι, η μεγαμάντα Βρήκε ο τόνο στη θέση του. Θα σου πω γιατί. Ρώτησα Ή... γιατί. Όχι, δεν έχει γιατί. Λοιπόν, επειδή σ' ακούω πάνω από δεκαετία, δεν ξέρω κι εγώ πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά oh, χρόνια. Όχι, σου βάμω, θα αλλάξω τόνο. Γράμματα! Και τώρα έχω φτάσει στα 43 ετών. Πήρα να σου μοιραστώ μαζί μου, γιατί έχω χαρεί πολλέ φορέ με την πάρτι σου. Πήρα να σου μοιραστώ τη χαρά μου, ότι έρχεται η μπεμπέκα μα το Μάιο. Ποια μπεμπέκα? Το κορίτσι μου. Γεννάμε. Γεννάτε. Ναι. Α, ποιοι? Α. Εγώ με τη σύζυγο. Κάνει παιδιά. Το έχει σκεφτεί καλά. Ρε φίλια, ε, αυτό έλεγα χθε με τη Μαρία και λέμε: Μήπω πόσο καλό το φέρνουμε το μορό σε αυτόν τον κόσμο, άρα. Δηλαδή, αποφάσισε να φέρει μωρό με κυβέρνηση, με τσοτάκι. Μπράβο. Γενναίο. Γενναίο. Εκτό και αν το κάνει για το διχίλιαρο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Είναι και το διχίλιαρο. Κάντο για το διχίλιαρο, δεν βαριέσαι. Το κάνω για το διχίλιαρο. Και μετά δώστο να... το μωρό, σιγά. Επειδή πλέωσε πελάγι ευτυχία αυτέ τι μέρε. Πήρα να μοιραστώ τη χαρά μου με σένα και του υπόλοιπου. Είσαι χαζομπαμπάς πριν γεννηθεί κιόλας Γάμπισε τα, γάμπισε τα Γάμματα Να σου πω θα σε καβαλήσει, πρέπει θα, πρέπει θα πρέπει σε καβαλήσει δεν θέλει πρέπει. τέτοια Δεν δε, δε μπορώ να κρατηθώ σου λέω Τα μικρά είναι που είναι παμπόνυρα, έχει τον νου σου Μη σε δει έτσι, κάνα τώρα που δεν σε βλέπει, αλλά μη σε δει έτσι όταν γεννηθεί. Τι γάμισε. Στο λέω. Έχω από τώρα, σου λέω. Ρε, άλλαξε σου λέω, Ρώτα, θα γίνει μαλακή. Εκμεταλλεύονται. Τι να, είμαι πολύ χαρούμενο που έρχεται η θηγατέρα. Τίποτα. Βρε, ποια θηγατέρα θα σου γαμίσει <laughs> γ... το αδόξαστό. Χαχαχα, <laughs> ή και αυτό με στο πρόγραμμα είναι. Με μες στο πρόγραμμα είναι, αλλά να γίνει με ένα ρέγγουλο. Θα, θα γίνει, μη γίνει από 0 χρονών. Γράμματα. Άμα είναι να μας γαμ... Ε άμα θα... σε βλέπει έτσι θα... σε τρώει και ο κόλος και σένα. Άισεχθυρ, καλά Καλή. να πάρεις ότι πάθεις. Καλή χρονιά να έχετε όλοι σας. Θα δούμε. Πειτά. Να σου ζήσει, να το καμαρώσεις όπως αυτό θέλει. Όταν έρθει η ώρα να είναι όλα καλά, με υγεία και όλα τα υπόλοιπα. Στον ακροατή, εδώ και στον κάφρο των άλλων, στον ακροατή, που περιμένει και περιγράφει τόσο ωραία και ήθελε να μοιραστεί μαζί μας αυτήν την... Στιγμή αυτή την κατάσταση, γιατί δεν είναι στιγμή, ξεκινάει μια στιγμή και κρατάει χρόνια. Ε, είναι viral, έχει γίνει η συνέντευξη του Σταμάτη Γονίδη. Έχει δώσει δείγματα γραφή ο Σταμάτη Γονίδη, υγιού σκέψη. Θα ακούσουμε μόνο ένα απόσπασμα. Είχαμε μπει στον πειρασμό να ακούσουμε πάρα πολλά από τη συνέντευξη που έδωσε την Ανίτα Πάνια, αλλά θα ακούσουμε μόνο ένα απόσπασμα, γιατί έχει μια χρησιμότητα. Όσο μεγαλώνει, μεγαλώνει και η πίστη σου, στο Θεό. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί εγώ είμαι πολύ δυσπιστό άνθρωπο. Πρέπει να δω mm -hmm. και ίσως ήμουνα από τους τυχερούς που είδα πράγματα mm -hmm. και θαύματα και είδα. Ε, να λέω γνωρίζω, όχι πιστεύω, αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν πιστεύω όσο πρέπει γιατί έχει πει ο Χριστός, άμα πιστεύεις έστω όσο ένας κόκκος της άμου κινείς βουνά. Mm -hmm. Εγώ δεν μπορώ να κουνήσω ένα χαλικάκι, κουνάω αντικείμενα, χαρτιά και αυτά από μακριά, ναι, Κάτω. Τι εννοεί, τηλεπαθητικά? Πώ το λένε, τηλέφωνο. Με, με τα χέρια σου εννοεί. Με, με την ενέργεια? Ναι, ναι, έχω. έχω πώ το λένε αυτό. Βιο ενέργεια. Δηλαδή, άμα σου κάνω στο κεφάλι έτσι, το μυαλό σου μέσα θα κουνηθεί. Θα πω, Είναι μάχρι, πολύ μάχρι. κουνημένο και φοβάμαι μην το κάνει και ναι, γίνει τελείω. Ναι, θα κουνήσω και δεν κάνω πλάκα. Μήπω μου το φέρει στα ίσα του. Αυτοί που μα ακούνε και με ξέρουν, ξέρουν. Σου έχω εμπιστοσύνη στα μου. Εγώ δεν το λέω για να μου έχει εμπιστοσύνη. Με ρωτά. Ναι. σου Αλήθειες δεν θέλει. Αλήθεια θέλει. Αλήθεια, λέμε. Πόσο το έχω ζηλέψει αυτό του γονίδι, αυτή την ικανότητα να κάθεσαι δηλαδή κάπου σε μια γωνιά του σαλονιού, του δωματίου και με το χέρι να κουνάς πράγματα, να γίνονται, να πάει το πιάτο μόνο του, το ποτήρι. Αυτά τα χρηστικά, γι' αυτό είπα ότι έχει μια χρησιμότητα όλο αυτό, μπράβο που το έχει καταφέρει. Καλό θα ήταν αφού βγαίνει στα κανάλια και περιγράφει τι ικανότητές του. να μας πει και τον τρόπο. Είναι πίστη στο Θεό? Να το κάνουμε. Είναι κάτι άλλο? Να το κάνουμε. Να το εφαρμόσουμε γιατί θα διευκολυνθεί η ζωή μας. Και έχει πολύ μεγάλο νόημα αυτό γιατί με τον λίγο χρόνο που έχουμε όλοι θα κάνουμε τις δουλειέ λίγο πιο γρήγορα. Όλα αυτά ο Κονίδης από τη μία. Από την άλλη θα μπει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην ίδια κατηγορία τους έχουμε βάλει, στο ίδιο βάθρο παίρνουν και οι δύο το πρώτο βραβείο. Ο ένας είπε αυτά, κουνάει αντικείμενα. ο άλλος λέει για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ότι η Ελλάδα είναι η ηγέτης δύναμη, γέτιδα. Με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, θα ήθελα να ξεκινήσω όχι με υποσχέσεις, αλλά με ένα περιεκτικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου, Ωστε να δείξω τη βάση από την οποία ξεκινάμε και στην οποία στηρίζουμε το σχέδιό μας για το 2022. Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μια Ελλάδα που ηγείται στην 4η βιομηχανική επανάσταση, που ηγείται στην 4η βιομηχανική επανάσταση και μεριμνά για την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων τη. Ποιο απ' τα είναι το λογικό, αυτό που λέει ο οικονόμου ή αυτό που λέει ο γονίδης. Όχι να κάνετε το τεστ, θα το κάνουμε. Ο ένας είναι με κοστούμι γραβάτα κάθε μέρα, επιλογή Πολιτικού εξόριστου στα δύσκολα του Παρισιού και ο άλλο είναι ο Σταμάτη Γονίδη, λαϊκό καλλιτέχνη. Έχουν πέσει και αν έχουν πέσει γαρίφαλα στα πόδια του. Τελεία. Αλλαγή εντελώ. 7 Ιανουαρίου του 2009 έφευγε από τη ζωή η Μαρία Δημητριάδη. Μπορεί Μα να μην ξεχάσει την απλή σου. Όσου κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί και ο στι μαύρε λανγκάζ. Παραδείσου. Η δίκοπη ζωή είναι βεβαίως η μικρή εκτέλεση υπάρχει στο δίσκο για Γεφωνιάδες, η Μαρία Δημητριάδη, Μάνος Ελευθερίου Στήχη και μουσική Θάνος Μικρούτσικος, 28 Δεκέμβρη, έκλεισε δύο χρόνια από το, χρόνια από το θάνατο του, ε, φτάσαμε στο τέλος, έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις πάλι με Μαρία Δημητριάδη, πάλι με Θάνο Μικρούτσικο ξεκινάνε, το ζήτησε μια Ακροάτρια και με Γιάννη Ρίτσο. Σας αποχαιρετούμε τα δευτέρ, από τη Δευτέρα σε κανονικούς πλέον ρυθμούς. Ε, γεια σας. Έλα Αποστολή. Έλα. Βάλε την Παρασκευή τους γερόντους, Δημητριάδη, Μικρούτσικος και τα λοιπά και φέρω του στον πομπά μου. Τι να τους κάνεις στον πομπά σου. Να τα φέρω Ένα δεύτερα καλοσύνη ανάμεσα στα φρύδια του. Ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί αποθυμό με στην καρδιά του που δεν σηκώνει.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 Εσύ <σφύρια> μπορεί, αν θε αντί να γυρίσει πλάτο στο μέλλον, τότε να γυρίσει τον κόλο στο μέλλον. Έτσι που αφιέρωσε τον ήλιο. Άμα, άμα γυρίσει πλάτο. Φτιάξε το μέλλον σου ήταν, έτσι. Ήταν, ήταν μηνύματα που παίρνουν αυτά, τα γύρα. για ένα. να μου πεισώ. Πάτη να μου πεισώ. Καταλαβέ. Ε οπότε θέλω να παίξει τον ήλιο. Ένα παλιά του εγώ. Με το. Με Καλή σα μέρα. Μπράβο. Ναι, αλλά εκεί που λέει ένα παλιά του εγώ θα λέει Ένα κουνούμενο είμαι εγώ. Δεν θε να το το... βάλω τον παλιά του και το ληστή. Θα υπάρχει μια διέξοδο. Υπό παλιά Ό,τι θες, εγώ θέλω αυτό, ρε παιδί Εντάξει, αυτό σου φάλλω, μεσάλυσα, Άισιχτήρι Και ότι είμαι κουνούμαλος όμως Εντάξει, το άκουσα Βάς και γίνει κουνούμαλος Ρε, Άισιχτήρι, καλά Θέλω το κούσιμο να γίνει κουνούμαλος, Για. Γεια Κουνούμαλος είμαι εγώ Καλημέρα σας Θα τα παιδιά θα ακού Κουμούνια, νόμαλα, όλα κουνούμαλα Αν δεν υπήρχε το ΕΑ Η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό Και τώρα Κάθονται Εδώ Στη Μακρόνησο Στο ανοίγμα Του τσαντιριού Αδενάντια Στη θάλασσα Σα πέτρινα Λιοντάρια Στη βασίλεια. Τα νύχια Μπηγωμένα Στην πέτρα Δεν μιλάνε Τι λείπει Από αυτούς τους άριστους Και από τους προηγούμενους άριστους Γιατί αυτή είναι η κορυφαία των αρίστων αυτή τη στιγμή yeah. Με το κορυφαίο πάνω τον τζίνι Ένας σαΐνις, ένας αστυνόμος σαΐνις uh -huh. Να φτάχνει, uh -huh. να βρει ρε φίλε Πρόβλημα Πρόβλημα Πρόβλημα Αχ. Πρόβλημα Πες μου ποιος το Λίνει αστυνόμος, συνόμος, συνόμος. αστυνόμος, σαΐνισ, σαΐνισ. αστυνόμος. Σαΐνισ. Αστυνόμος, αστυνόμος. Αστυνόμος, αστυνόμος, Μήπως είναι αστυνόμος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 Αξίτερ, που βάζει τον επιστήμονα άνθρωπο να μιλάει για τέτοια? Είμαι, είμαι σε επιστημονικό χώρο. Θα μιλάω για αυτά. ]身... Ναι, ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα. Με του καίνιδε και άκτο για την Παρασκευή. Όταν ρωτάει ο ίδιο ο Αμερικανό Ναύρο και τι θα πείτε στην κοινή σα γνώμη και απαντάει ο Θόδωρο Πάκαλο, θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρα. Πάντως και εσεί κάπου το είχατε ξεχάσει. Πάντω και εσεί κάπου το είχαμε αφήσει εκεί στην αρμόδια υπηρεσία. Από τη δίθεν, από την παράδοση της ε, μελέτης του κύριου Ψιόδρα και του κύριου Λίτρα στο Μέγαρο, στην κυβέρνηση, όχι στο Μέγαρο Μαξιμού, διότι τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Πρόβλημα, το που τραμπαλίζεται.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 Να αρθούν της γης οι θλιμμένοι. να αρθούν, να βρουν συντροφιά. Ήθελα για την Παρασκευή η Αποστόλη αυτή τη γιατρή να την παγώνει που βγαίνει συνέχεια στα κανάλια. Ναι, πόσο μας ε... πορώνει η Ματίνα η παγώνη. Όχι άλλο σκεφτικά. Γιατρήνα, είπα εγώ. Ναι, με το. Που έχει την ιδιαιτερότητα στη φωνή μου, ρε. που δεν τη αρέσει τα τζίτζερ, Ναι, ναι, και εδώ που ταιριάζει έτσι πολύ η με του Παπαδόπουλου, του Αντώνη, του παλιού του κομικού. Ας το διάλο, ναι. Να ναι, ναι, ναι το παλιό το κομικό Μα, του παλιού κομικού. Μα έτσι ένα δίκιο, είχε αυτή τη γουλίτσα που ναι, γι' αυτό δεν κάτσε να σε θα βρεις κάτι εσύ. Πολύ ωραία, περνάμε εδώ στο στούδιο, με την κυρία Ματίνα. Παγώνη, Πάντα ωραία, Αλλά Τι Με δηλητηρία σας σα μιλάω να πίνω απερίμωση να νερό, δεν ξέρω τι Λίγο λίγο Τι κέι, λίγο, δεν μπορώ να μιλήσω. Καλά, επειδή δεν το κάνετε, πρέπει δεν ξανάρχομαι. Μα σα παρακαλώ, μην θυμόνετε. Δεν σα άρεσε, δηλαδή. Τι να μ' άρεσε, με αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Δεν να λίγο από τα διπλανά, με Δεν μου ξέρω εγώ ότι έχουν και τα διπλανά, Αυτό πιστεύω να το Τα πετά, εξαγυρίζουν. Πληκ! Πίσω! Κοιτάνε πέρα την αντιφαίγεια τη Αθήνα. Κοιτάνε τον ποταμό του Ιωδάνι. Στι σε μια πέταρα, στη χωματέρα. Στα μάτια του τα σκάκια των άστρων. Σφίγγοντα με στο του μια δυνατή σιωπή. Εκείνη τη σιωπή που γίνεται. Αποστόλη, ήθελα να σου πω, για την Παρασκευή ήθελα να μου κάνεις μια αφιέρωση. Για πες. Θυμάσαι για έναν που σε έλεγε μια κουζίνια, με τα παλιά τα μάτια που έρθουλεγες, τα τουρκουάζ. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ο έχει τα μάτια τα παλιά τα τουρκουάζ, αλλά το βλέπω το έργο να έρχεται. Α, που κολλέφευε, πάντων. ξανά ναι. στο Πασόκ. Ναι. Ξανά νέος, ξανά σαν το τσίπρα ας ότι θα σώσει την Ελλάδα και θέλω να μας ξαναθυμίσει αυτό εδώ το απόσπασμα με την παλιά την κουζίνα που πάλι θα δουλέψει πάλι. Μάστε. Mm Οκ, -hmm. okay, δεν καταβαίνω σύγκριση αλλά αφού το γουστάρεις θα στο βάλω. Μουά! Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου! Ε, μου είπα ο Δημήτρη για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά. Αλλά είναι χρησιμοποιείται τελείω, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρει. Τα δε... παλιά τα μάτια, ναι, τα, τα ποια. Τα τυρκουάζ. Εσύ, ο, ο αποσχόλη του Δημήτρη δεν είσαι. Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Μέσα το πα, λέει στο νησί ή κάτι τέτοιο. Το ναι, ο, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πει αν μαγει καλά η κουζίνα, μαγει καλά. Δεν Δεν έχει εμπειρία, <χει> θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα θα μου το βγάλει άπειρο <σπάει> να σου πω κάτι Ναι, <σπάει> ναι θες την κουζίνα τώρα ή μου σαχνει τα***α μέσα μεριά Όπα, oh, <σπάει> όπα, μίλα καλύτερα γιατί <σπάει> τα παίρνω, είμαι οξύθιμος Ναι, μιλάς πολύ δυνατά ρε φιλέ Ναι τι σου... να κάνουμε, ενταΐς Είσαι ενταΐς Ναι, ναι Ρε, ρε τι την κουζίνα <σπάει> Τι λένε και και με περίπενακα μου λέει ότι θέλει την κουζίνα. Ρωτιμώ καλύτερα τον μπάνιο. Δώσε μου τον μπάνιο όχι την κουζίνα. Τι είπε. Στον μπάνιο κάνει και να μπει. Στην κουζίνα τι θα κάνει. Ούτε φαγητό δεν ξέρει ψήσει. μπάνιο θέλω τελικά. Λοιπόν, θα πιάσω τον Δημήτρη και σένα θα σου βρω ρε που ποιο είσαι και θα σα γραφείσω και του δύο μαζί. Πολλέ υποσχέσει. Υποσκέσει λάδι πολύ και την κανείτα τίποτα. Εγώ εγώ δεν μου θα και χαμό το είσαι να πω από το Δημήτρη και θα το γάσαι μόνο στο πρώτο απόγευμα. Α, τυχερέ, το απόγευμα. Δημήτρη τη χαιρέε! εδώ στη Μακρόνησο, στο ανιγμά του Ταντιριού αγανάδια στη θάλασσα, στη βασιλική με τα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 να μου κάνει pa να μου κάνει πα, πα, πα. Κι ένα τα Και γεν καρφί, Κι αζυνήθησε, κι ασηνήθησε και Κι αζυνήσου και γεν Γεια Αποστολή. Τι έκπληξε πάνω Δεν Δε περιμένες να το σηκώσω, έπηρες για το τούτου, γούσταρες. Το τούτου είναι μικρό να στο βάλω στο τούτου. Όχι, όχι και όχι. Είμαι και απροτήμαστο, δηλαδή ξέχασα τι ήθελα να πω. Παραγγελιές, πότε θα παίξουνε. 7 Γενάρη.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 Η κυβέρνηση προχωρεί με την αρχή. Πρώτα ο άνθρωπο, ο Χατζηθάφτη. Δίπλα στα μάτια του έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φωρίδια του ένα γεράκι δύναμη. Και ένα μουλαρί αποθυμό με στην καρδιά του που δεν σηκώνει. Thank <laughs> you.